Πρώτα-πρώτα να ξεκινήσω με δύο-τρία θέματα, τα οποία είναι εκτός θέματος των κηρυγμάτων, τα οποία όμως αισθάνομαι την υποχρέωση να σας τα αναφέρω. Πρώτα-πρώτα, σας είχα πει την προηγούμε, το προηγούμενο Σάββατο, ότι θα σας φέρω σήμερα κάποιες εικόνες οι οποίες είναι από το Άγιο Όρος και τις οποίες εκδίδει ένα κελί στην Αγία Άννα είναι μία σκήτη Αγία άνα στο Άγιο Όρος και τις οποίες στη συνέχεια στο τέλος να περάσετε να τις δείτε η κάθε μία έχει Τιμή 40 ευρώ. Δεν υποχρεώνω κανένα και γι' αυτό θέλω να αποφύγετε και τα σχόλια μεταξύ σας. Ο σκοπός πάντω είναι ιερό, Μπορείτε αν θέλετε να παραγγείλετε όχι μόνο μία και δύο και τρεις, όσες θέλετε εσεί, Εγώ τις έχω εδώ. Υπάρχουν κάποιοι εδώ που έχουν πάρει ήδη αυτές τις εικόνες και μπορούν να σας βεβαιώσουν για την αξία τους. Εν πάση περιπτώσει όμως, σας είπα και πάλι, εγώ δεν θέλω να προκαταλάβω κανένα. Στο τέλος, θα κοιτάξετε, εάν σας αρέσει, εάν μπορείτε να την αγοράσετε. Και βέβαια, μαζί με την εικόνα που θα πάρετε, θα μου αφήσετε και τα ονόματά σας, ζώντων και κοιμημένων, για να γίνει Σαρανταλήτρουγο στο άγιο εδώ τι έχω τις εικόνες, θα παρακαλώσω τον Γεράσιμο στο τέλος και να κρατήσει ένα χαρτί, να κρατάει τα ονόματα και τι εικόνα θέλει ο κάθε, καθένας. Κάθε Όσοι θέλετε, είπα και πάλι, δεν υποχρεώνω κανέναν. Ανακοίνωσης δεύτερη πολύ ενδιαφέρουσα. Αυτή τη βδομάδα είχα ένα συγκλονιστικό γεγονός το οποίο δεν θα σας το ανέφερα αλλά μου έδωσαν την άδεια να σα το πω και μάλιστα να διαφημίσω το γεγονός Ο Αΐμιστος τος ο οποίος και είναι ο ιδρυτής αυτής της αιθούσης μας έδειξε στοιχεία της αγιότητός του και το λέω αυτό διότι την περασμένη εβδομάδα με πήραν από την Αμερική τηλέφωνο ένα παλαιό πνευματικό παιδί του το οποίο μου ανέφερε ότι ο κύριε σε συνεργασία με τον Άγιο Νεκτάριο του εθεράπευσε το πόδι του το οποίο από τους φοβερούς πόνους ευρωορίζεται για εγχείρηση και μετά την οπτασία που είχε το πόδι του σύμφωνα με τα δικά του τα λεγόμενα δεν χρησιμοποιώ καμία δική μου λέξη το πόδι του είναι σαν καινούργιο από τη μια στιγμή στην άλλη το πόδι του είναι σαν καινούργιο και δεν υπάρχουν καν δείγματα της ασθενείας Μέσα όμως από αυτό το θαύμα Θέλω να τονίσω κάτι που είπε ο Άγιος Νεκτάριος στο συγκεκριμένο άνθρωπο, ο οποίος και φίλος μου είναι και παλαιός βέβαια σημαθητής μου εδώ στον, στον Κυριόρκη, τον Αίμιστο Που είπε Χρήστο, Χρήστο το λένε το παιδί, να νηστεύεις τη τετάρτη και την Παρασκευή. Και αυτό το παιδί ενίστευε όντως τη τετάρτη και την Παρασκευή, αλλά κάποιες τετάρτε και Παρασκευές όπως κάνουμε όλοι μας ε, δεν πειράζει ένα μεζεδάκι αυτός εντωμεταξύ ο καημένος δουλεύει και σε πιτσαρία μακριά στο Καναδά κάποιες Τετάρτες, κάποιες Παρασκευές μου λέει τι είχα χαλάσει και του λέει ο Άγιος Νεκτάριος να γυστεύεις Τετάρτη και Παρασκευή και μου λέει ταυτόχρονα με το λόγο του άνοιξε μία οθόνη μπροστά σαν κουρτίνα και είδα τον Κύριο εσταυρωμένο και του λέει να, γι' αυτό το λόγο θα γυστεύεις διότι όσοι χαλάνε την Τετάρτη και την Παρασκευή σταυρώνουν τον Κύριο και διότι η Τετάρτη και η Παρασκευή είναι αφιερωμένες στη σταύρωση του Κυρίου Άλλο, άλλο, δεν κάνουμε εξαιρέσεις Άλλο, η εξαίρεση είναι πάντα εξαίρεση Αυτό το είπα, είπαμε κατά την απέτηση του ιδίου του κυρίου Χρήστου Μπεκρόπλου ο οποίος ευρίσκεται στον Καναδά εδώ και περίπου 25 χρόνια και ο οποίος υπήρξε μαθητής του Κυριόργη σε αυτόν δεν συνέβη και κάτι άλλο θαυμαστό γεγονό σε σχέση με τον κυρίου διότι πρέπει να σας τονίσω ότι και αυτός αγαπούσε πάρα πολύ τον κ. αλλά και ο κ. τον αγαπούσε πάρα πολύ. Όταν κοιμήθηκε ο κ. αυτός δεν ήξερε τίποτα. Και εκείνη την ημέρα, κάποια χαρτιά που του έστρινε κάθε τόσο ο κ. κάποιε κάποιες κάρτες, εικόνε εικόνες δηλαδή, χάρτινες, έτσι, που πίσω του έγραφε τις ευχές του, άρχισαν να ευωδιάζουν και η Ευωδία δεν ερχόταν από τον μπροστινό μέρος της κάρτας που ήταν η εικόνα αλλά ερχόταν από το πίσω μέρος που ήταν τα γράμματα του κ. Γιώργη. και δεν ήξερε τι συμβαίνει και πήρε την ίδια μέρα τηλέφωνο τη μητέρα του και πατέρα του είναι στην Πάτρα, είναι κάτι Πατρών και πήρε τηλέφωνο στους γονείς του λέει τι συμβαίνει γιατί εγώ συμβαίνει εδώ, εδώ στην Αμερική το και το και του λέει σήμερα κοιμήθη ο Κυριώργης Αυτά λοιπόν τα θαυμαστά γεγονότα έχουμε από τον αείμι στο διδάσκαλό μας τα οποία σας είπα πάντοτε βέβαια θεωρούσα εγώ προσωπικά ότι είναι ένας άνθρωπος που ευρύκε πλέον παρησία προς τον Κύριο αλλά και αυτά τα στοιχεία μας δίνουν και μας κατοχυρώνουν περισσότερο αυτή τη θέση. <Καιχα> Το τρίτο που έχω να πω πριν πω στο κανονικό μου θέμα είναι σε σχέση με τις αυριανέ εκλογές επειδή κάποιοι με είχαν κατηγορήσει πλαγιός σε κάποιες αναφορές που έκανα εναντίον των αρχόντων των τοπικών μας αρχόντων σε σχέση ετοιμάστε με τον καρνάβαλο είχαν έρθει λοιπόν κάποιοι και μου είπαν αφού τα ήξερες γιατί δεν μας τα γιατί δεν μας ενημέρωνες θεωρώ λοιπόν σήμερα υποχρέωσή μου παραμονή των εκλογών και χωρί να θέλω να επηρεάσω κανένα από εσάς ελεύθεροι είστε, η ψήφωση πάντα είναι ιερά έχετε το δικαίωμα να ψηφίσετε ό,τι θέλετε και όποιον θέλετε και η τύψεις της συνειδησιώσας σα είναι απολύτως δικές σας. Εγώ αυτό όμως που έχω να σας πω είναι τούτο. Ότι εγώ προσωπικά, όπως το έχω πει και άλλη φορά, έχω σταματήσει πλέον να ψηφίζω εδώ και πολλά χρόνια, διότι θεωρώ ότι όλοι αυτοί οι οποίοι παρουσιάζονται ως υποψήφοι και όλοι αυτοί οι οποίοι ζητούν την ψήφο μου πρώτον μεν είναι άνθρωποι εν πολίς αδιάφοροι προς την Εκκλησία για να μην πω και αρνητές της Εκκλησίας αφετέρου δεν του θεωρώ και εμπέκτε του λαού και χρησιμοποιώ λέξη αγιογραφική διότι όπως το λέμε και όλοι βεβαίως το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι να μας ενθυμούνται κάθε τέσσερα χρόνια να μας δείχνουν ένα ευγενές και καλό πρόσωπο να θέλουν να παρουσιάζονται ως σωτήρες της Ελλάδος σωτήρες του κάθε τόπου ενώ ξέρουμε πολύ καλά ότι την ψήφα μας την θέρουν απλώς και μόνον για να ανεβάσουν τα εισοδήματά τους, να μπουν σε μεγάλα και υψηλά αξιώματα και βεβαίως, όπως τουλάχιστον εγώ πιστεύω, να κατεργάζονται την καταστροφή της Ιεράς αυτής χώρας και όχι την πρόοδότηση. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο εγώ προσωπικά δεν ψηφίζω και θα σας πω και ένα ακόμα λόγο. Αν ψήφιζα δεν θα είχα μούτρα ποτέ να βγω να σας μιλήσω. Δεν θα είχα μούτρα ποτέ να βγω να μιλήσω εναντίον του καρναβάλου που βλέπετε ότι όλοι και η μεν και η δε και η πράσινη και η μπλε και η κόκκινη μόνο για μικρά και ασήματα πράγματα διαφοροποιούνται και καταγγέλουν ο ένας τον άλλον αλλά για τα μεγάλα και ουσιώδη και τα θέματα της πίστεως συγχωρέστε μου για τη φράση μου, κάνουν όλοι την πάπια τηρούν όλοι η συγγύνη χθίως. Κρατούν όλοι τα στόματά τους κλειστά γιατί ξέρουν ότι αν τα ανοίξουν θα πρέπει να πουν την αλήθεια. Γι' αυτόν ακριβώ το λόγο για να μην έχω κι εγώ ποτέ τις τύψεις τη συνεδύσεώς μου ότι ψηφίζω ανθρώπους οι οποίοι αργότερα θα μηχανευθούν την καταστροφή και την διάλυση αυτού του τόπου, την ηθική του διάλυση, δεν πρόκειται ποτέ να δώσω την ψήφω μου. Και όχι μόνο δεν πρόκειται να δώσω ποτέ την ψήφω μου, αλλά και πάντοτε θα προσπαθώ να πείσω και πολλούς άλλους επάνω σε αυτό το δικό μου το σκεπτικό. Όπως αυτοί προσπαθούν να μας πείσουν και να κατευθύνουν τα μυαλά μας στο δικό τους το σκεπτικό το βρομερό και ανήθικο σκεπτικό εγώ θα προσπαθώ να στρέψω τα μυαλά τα δικά σας και τον, τα μυαλά όλων αυτών που με έχει εμπιστευτεί η Εκκλησία του Χριστού να τα στρέψω εκεί που πρέπει να τα στρέψω και να ακούσουν όσοι θέλουν βεβαίω να ακούσουν την αλήθεια του Ευαγγελίου θα μου πείτε ότι υπάρχουν πολλοί οι οποίοι βάζουν υποψηφιότητα και είναι καλοί άνθρωποι, χριστιανοί. Σας είπα είστε ελεύθεροι να ψηφίσετε. Αλλά θα σας ρωτήσω κάτι επάνω σε αυτό. Αν βλύνετε σε κάτι η έκβαση μια απόφασης αν ένας είναι χριστιανός, ή τον παίρνει και αυτόν η μπάλα εάν υποθέσουμε ότι μέσα στους 40, 50, 60 δεν ξέρω πώ είναι η δημοτικοί σύμβουλοι υπάρχει και ένας χριστιανός δύο χριστιανοί, τρεις χριστιανοί είναι δυνατόν να αμβληνθεί η θετική απόφαση για τον καρνάβαλο βεβαίως για αυτούς που μπισμόνος θέλουν να πάνε να ψηφίσουν κάποιον βεβαίως θα τους συστήσω να βρουν κατάλληλα πρόσωπα από και παράταξη κι αν θέλουν εγώ όμως και πάλι εισηγιστώ ότι όλοι αυτοί, όλους αυτούς τους θεωρώ ευέκτες τους θεωρώ ανθρώπους πλάνους οι οποίοι προσπαθούν να μας πλανήσουν και το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι το πως θα καταλάβουν τα υψηλά αυτά αξιώματα και θα γεμίσουν περισσότερο τα πορτοφόλια τους. <Συκλή> και τώρα έρχομαι στο θέμα μου το κανονικό. Και το κανονικό θέμα μου όπως σας ανακοίνωσα την περασμένη το περασμένο Σάββατο, την περασμένη ομιλία μας, θα είναι η ερμηνεία του βιβλίου της Παλαιάς διατίκης που λέγεται «Παροιμίες του Σολομόντος». Σήμερα είναι το πρώτο θέμα που κάνουμε πάνω στις παροιμίες του Σολομώντος, ξεκινώντας βεβαίως από την αρχή από το πρώτο κεφάλαιο αλλά θα πρέπει για μια ακόμα φορά να σας ενημερώσω και να σας πω ότι εδώ επειδή τα κηρύγματα αυτά αποτελούν ερμηνεία της Αγίας Γραφής θα σα παρακαλέσω πάρα πολύ και στην προσευχή να συμμετέχετε και να είστε παρόντες και παρούσες, αλλά και μόνοι σας φεύγοντας από το σπίτι, να προετοιμάζετε με προσευχή τον εαυτόν σας, προσευχόμενοι και για μένα τον αμαρτωλό, ούτως ώστε ο Κύριος να με φωτίζει, να παρουσιάζω τον λόγο του ακρεφνή και κρυστάλλινο στην αγάπη σας, αλλά και εσά ο Κύριος να φωτίζει, να είστε οι καλοί δέκτες του Λόγου του Θεού και βεβαίως όχι μόνο καλοί δέκτες, αλλά και καλοί εφαρμοστές του Λόγου του Θεού. Αρχίζουμε λοιπόν από το πρώτο κεφάλαιο, και διαβάζω τον πρώτο στίχο ο οποίος μας δείχνει τι είναι αυτό το βιβλίο το οποίον θα επακολουθήσει βεβαίως σας έχω ενημερώσει ότι είναι γραπτό κείμενο του, προ, του μεγάλου βασιλέως του Ισραητικού λαού του Σολομόντος εδώ η γνησιότητα του βιβλίου αυτού φαίνεται ακριβώς και από τον τίτλο του Γράφει λοιπόν Παριμίε σολομόντο Ιού Δαβίδ Ως ευασίλευσεν εν Ισραήλ Οι παριμίες λέει αυτές που θα ακολουθήσουν Είναι γραπτές από τον Σολομόντα το γιο του Δαβίδ ο οποίος ευασίλευσε στον Ισραηλιντικό λαό. Αυτό είναι ο πρώτος στίχος. Και εδώ ακριβώς θέλω να μείνουμε για λίγο να δούμε κάποια σημαντικά στοιχεία. Τι σημαίνει παροιμίες. Παροιμίες είπαμε δεν είναι αυτά που εμείς θεωρούμε ως παροιμίες που λέμε σήμερα είδες τι λέει η παροιμία κάνε το καλό και ρίχνω στο γυαλό ή άρπαξε να και κλέψε να έχεις, ή ξέρω εγώ τι είπε ο λαός οι παροιμίες εδώ δεν είναι λόγια του λαού δεν μας μεταφέρει ο προφήτης Δαβίδ τα Λόγια του Λαού παροιμίες εδώ είναι τα αποφθέγματα της σοφίας του Θεού Για αυτό βλέπετε και η Αγία μας Εκκλησία το βιβλίο αυτό της παροιμίες το κατέταξε μέσα στην Αγία Γραφή αν ήταν Λόγια ανθρώπων δεν θα είχε θέση μέσα στην Αγία Γραφή Αυτό είναι το κοινό χαρακτηριστικό όλων των βιβλίων της Αγίας Γραφής. Και το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο και το κατά Μάρχον, και το κατά Λουκάν, και οι πράξεις και οι επιστολές του Αποστολού Παύλου και στην Παλαιά Διαθήκη αυτά τα βιβλία τα οποία διαβάζουμε έχουν ένα κοινό χαρακτηριστικό ότι δεν είναι λόγια ανθρώπων. Δεν είναι βιβλίο ανθρώπινο. Βεβαίως άνθρωπος το έγραψε αλλά με τη συνέργεια και τη βοήθεια και την φώτιση του Αγίου Πνεύματος Αυτό σημαίνει η Αγία Γραφή και θα έλεγα μάλιστα κάτι ακόμα περισσότερο και σημαντικότερο Εδώ ο ανθρώπινος παράγων είναι δεύτερος δευτερεύονε πρωτεύοντα παράγοντα, πρωτεύοντα ρόλο παίζει το Πνεύμα του άγιον. το βιβλίο αυτό γράφεται από το Πνεύμα του άγιον μέσα από τον Σολομώντα τον Βασιλέα άλλωστε το είπαμε το θυμάστε το περασμένο Σάββατο ότι δηλαδή επιμόνος εζήτησε από τον Κύριο ο να μου δώσεις του λέγει την των σών θρόνων Πάρεδρον Σοφία θέλω να μου δώσεις την Σοφία τη δική σου άρα λοιπόν σημαίνει ότι ό,τι έγραψε ο Σολομών σε αυτά τα τρία βιβλία της Αγίας Γραφής είναι η Σοφία του Θεού είναι η σοφία του Αγίου Πνεύματος. Παριμίες λοιπόν σημαίνει, επαναλαμβάνω, οι πνευματικές κατευθύνσεις και οι πνευματικές συμβουλές τις οποίες θα μας δώσει στη συνέχεια το Πνεύμα το Άγιο. Εδώ δεν μιλάει άνθρωπος, εδώ μιλάει ο Θεός. Για γι' αυτόν ακριβώς το λόγο σας δίνω μία συμβουλή. Όσο κι αν αυτά που θα ακούσετε θα σας φανούν περίεργα στη συνέχεια, όσο κι αν σας φανούν ότι δεν συμβαδίζουν με το πνεύμα του κόσμου που ζούμε, σας δίνω μία ταπεινή συμβουλή. Μην κρίνετε το λόγο του Θεού για τα καείτε. μην κρίνετε το Λόγο του Θεού γιατί η κόλαση είναι ό,τι πιο βέβαιο μπορείτε να φανταστείτε ο Λόγος του Θεού είναι Λόγος Θεού και όποιος κρίνει το Λόγο του Θεού κρίνει τον Θεό και αλλήμωνο να πιστέψουμε ότι είμαστε σε θέση να κρίνουμε τον Θεό αλήμόνο να αφήσουμε να μπει στη σκέψη μας ότι έχουμε τη δυνατότητα να κρίνουμε τον Θεό και όσα θέλουμε να κρατάμε και όσα θέλουμε να απορρίπτουμε. Το να μην θέλεις να τα εφαρμόσεις είναι δικός σου λογαριασμός. Κάνε ό,τι θες. Θα έχει να δώσεις λόγο στο Θεό. Εάν δεν τα ετήρισες, θα έχεις να απολογηθεί εάν όμως και κρίνει επιπλέον και παρουσιάζεις στον Θεό ότι κάνει λάθος τότε πλέον θα είσαι διπλά υπόδικος κατά την ημέρα της κρίσεως συνεχίζουμε παρακάτω και θα δείτε στους παρακάτω στίχους αρχίζει τώρα ο Σολομόνο Συγγραφεύς να μας δείχνει τον σκοπό για τον οποίο έγραψε το συγκεκριμένο βιβλίο θα δείτε ποιος είναι ο σκοπός του Σολομόντος εάν ρωτήσεις κάποιον από αυτούς που γράφουν βιβλία του Συγγραφής όχι γιωμίσιο τόπο βιβλία φημερίδες, περιοδικά γιωμάτως ώρες και μέρες και μήνες να έχεις να διαβάζεις αν τους ρωτήσεις όλους αυτούς γιατί εγράψατε το βιβλίο άλλος θα σου πει το έγραψα γιατί έχω ανάγκη οικονομική θέλω να πουληθεί γιατί θέλω να οικονομήσω άλλος θα σου πει γιατί νομίζω ότι οι ιδέες μου πρέπει να ακουστούν άλλος, θα σου πει γιατί θέλω να εκφράσω τα παραπονά μου να διαβάσει ο κόσμος, να μάθει ποιος είμαι και τι έχω κάνει όπως έβγει και ένα ένας τέτοιος στην τηλεόραση Εδώ λοιπόν θα δείτε ποιος είναι ο σκοπός του ιερού αυτού βιβλίου Γράφει λοιπόν Γνώνε σοφία και παιδεία Νοήσετε λόγου φροντίσεω. Τι σημαίνουν αυτά τα λόγια. Και συνεχίζει παρακάτω. Πάμε όμω. Βλέπετε στίχο προ στίχο. Τι σημαίνουν αυτά τα λόγια. Αυτέ οι 5-6 λέξει που διαβάσαμε. Λέγει ο Σολομών Αυτά εγγράφηκαν που θα ακολουθήσουν δηλαδή ώστε εκείνος που μελετά το βιβλίο αυτό να αποκτήσει την πραγματική και αληθινή γνώση γνώνε σοφία εδώ δεν είναι πήγε στο σχολείο και μάθες γράμματα εδώ δεν είναι πήγε στο πανεπιστήμιο και μάθες γράμματα σαν και εμένα Δεν είναι ότι κάθισα δίπλα σε σοφούς ανθρώπους, μορφωμένους ανθρώπους και με δίδαξαν και με αίματαν. Το βιβλίο λέει αυτό εγγράφηκε για να μάθει αυτός που διαβάζει, αυτός που θέλει να διαβάζει και να μελετά το Λόγο του Κυρίου πρώτον, να αποκτήσει την αληθινή γνώση. Γιατί λέει την αληθινή γνώση? Γιατί υπάρχει και η ψεύτικη γνώση. Υπάρχει και η κακή γνώση. Υπάρχει και η απαταιονίστικη γνώση! Υπάρχει και η βρωμερή γνώση! Υπάρχει και η ανήθικη γνώση! Εδώ λέει ο Σολομόν, το βιβλίο αυτό γράφεται για να αποκτήσουμε την πραγματική γνώση, την αληθινή γνώση και αληθινή γνώση είναι η αλήθεια του Θεού. Θα σας δώσω ένα απλό παράδειγμα. Τι σημαίνει ψεύτικη γνώση και τι σημαίνει αληθινή γνώση. Η αληθινή γνώση είναι αυτά τα οποία πρέπει να ξέρει ο κάθε χριστιανός σε σχέση με την ψυχή του. Και ψεύτικη γνώση είναι αυτά που προσπαθεί να μας δώσει ο κόσμος. Είδατε, εχθές έγινε μια κηδεία στην Αθήνα. Την είδατε στην τηλεόραση. Την είδατε πέθανε ένας κομμουνιστής ή μιλάτε σας παρακαλώ και τον θάψανε σαν το σκυλί στα μπέλη ε, θαύμασα και ξέρετε τι θαύμασα, δύο πράγματα δύο πράγματα θαύμασα το πρώτο που θαύμασα είναι και αυτό είναι θετικό ότι αυτοί οι άνθρωποι πάει το λένε και το πιστεύουν. Δεν πιστεύουν πουθενά. Δεν υπάρχει Θεός, δεν υπάρχει άλλη δεν υπάρχει τίποτα, δεν υπάρχει μεταθάνατον τίποτα. Πέστε του ό,τι έχετε να του πείτε, πέστε του όσα εγκόμοι έχετε να του πείτε, τον πετάμε και τον θάβουμε. Τελείωσε. Υπάρχει όμως και ένα άλλο θλιβερό Και εδώ ακριβώς είναι το θέμα που θέλω να τονίσω Η ψεύτικη γνώση Αυτοί οι άνθρωποι δεν απέκτησαν ποτέ την αληθινή γνώση Ποτέ δεν άφησαν το μυαλό τους, το πνεύμα τους Ποτέ δεν άφησαν τη σκέψη τους, την καρδιά τους να πάει παραπέρα από αυτό που βλέπανε και από αυτό που πιάνανε και από αυτό που ακούγανε Αυτοί οι άνθρωποι δεν θέλησαν ποτέ να μάθουν, να πληροφορηθούν να ανησυχήσουν για το τι γίνεται μετά τον θάνατο και γι' αυτό είναι κακόμεροι, ταλέποροι και την ταλαιπωρία τους και την κακομοιριά τους, την είδαμε και μέσα από αυτή την κηδεία. Βεβαίω κάποιοι το λέγανε. Το λέγανε, χωρίς να καταλαβαίνουν τι λένε, γιατί βλέπετε η συνείδηση δεν μπορεί να κρυφτεί εντελώς. Δεν μπορεί. Είδατε τι του λένε, τι του λέγανε. Άντε Θανάση, καλό ταξίδι. Τι καλό ταξίδι. Τι καλό ταξίδι. Αφού έλειωσε, έσβησε, τελείωσε, ακολουθείες δε θες, ευκαιές δε παπάδες δεν θες, το δηλώσαν κιόλας. Δεν, δεν θέλουμε, δεν επιθυμούμε την παρουσία ιερομένων Δεν θέλουμε. Τι καλό ταξίδι πού θα πάει. Γιατί τα απανε αυτά. Γιατί λύπη η πραγματική και αληθινή γνώση. Υπάρχει δυστυχώ η ψεύτικη γνώση, η απαταιωνιστική γνώση, η γνώση που τελειώνει εκεί στον τάφο, εκεί στην ταφόπλακα. Εκεί κάτσα, το κλάψανε, τελείωσε. Αν δεν γίνει αυτό ο χριστιανισμός. Και αυτό το βλέπεις μέσα από τη ζωή όλων των Αγίων. Τρέχει ο μάρτυρας, θέλει να πάει να. Αφήστε το, συγγνώμη, χτυπάει το κινητό μη δίνετε σημασία Λοιπόν, τρέχει ο μάρτυρας στο θάνατο, γδάρτε με, κόψτε με, βγάλτε μου τα μάτια, βγάλτε μου τα δόντια, κάντε μου ό,τι θέλετε. Δεν με ενοχλεί ο θάνατο. γιατί ο θάνατος για μένα δεν είναι τέλος, είναι αρχή. Για μένα από το θάνατο αρχίζει μια νέα ζωή, να η αληθινή γνώση. Ορίστε γιατί που πιστεύουν στο πιστέρον από τον Γιατί είναι που και είναι Και που πιστεύουν στο πιστέρον. Τι δεν μπροστά δεν και τα είδανε. Και όπως εγώ τουλάχιστον υποθέτω... Και... Όπως εγώ τουλάχιστον υποθέτω, με αυτή τη στάση που έδειξαν, σίγουρα πέρα από όλα τα άλλα, Έκαναν και πολλούς από τους των να το καλοσκεφτούν και να το ξανασκεφτούν στον δρόμο αυτό που ακολουθούν. Επανέρχομαι όμως. Σκοπός λοιπόν του βιβλίου αυτού είναι να αποκτήσουμε γνώση, θεία γνώση, πνευματική γνώση. Δεύτερον, σκοπός λέει είναι η παιδεία. Μετά τη γνώση έρχεται η παιδεία. Τι σημαίνει παιδεία. Παιδεία σημαίνει όχι μόνο να μάθεις αλλά και να παιδαγωγηθείς επάνω σε αυτό που έμαθες. Παιδεία σημαίνει εφαρμογή του Λόγου του Θεού. Δεν ήρθες εδώ μόνο να μάθεις την αλήθεια και να γνωρίσεις τη σοφία του Θεού τι να σε κάνω Ήρθες εδώ κυρίω να παιδαγωγηθείς επάνω στη σοφία του Θεού Να αφήσεις τον εαυτό σου ελεύθερο Ο λόγος του Κυρίου, η σοφία του Θεού να σε παιδαγωγήσει Και όλα αυτά τα οποία θα επακολουθήσουν Όλα αυτά τα οποία θα ακούσουμε στη συνέχεια σας είπα δεν θα τελειώσει φέτος αν ζήσουμε δεν ξέρω μπορεί και ο Κύριος εδώ που αρχίσαμε εδώ και να τελειώσουμε αλλά αν δώσει ο Κύριος και μας επιτρέψει να συνεχίσουμε την ερμηνεία θα δείτε ότι όλα αυτά γίνονται και λέγονται και ακούονται από το στόμα του Πνεύματος του Αγίου για να παιδαγωγηθούμε επάνω σε αυτά που θα ακούσουμε όχι μόνο τα ακούσαμε και τελείωσε α ναι τι ωραία που τα λέει και βγαίνουμε όξο και κάνουμε αντίθετα από αυτά και επανερχόμαστε στο πρόγραμμά μας <Κι> αυτά τα ακούς για να τα βάλεις σε εφαρμογή αυτό σημαίνει παιδεία <Κι> νοήσετε λόγους φρονήσεως Λέει παρακάτω. Άλλος λόγος για τον οποίο μας γράφει εδώ ο, Δαμίδ, ο Σολομών συγγνώμη είναι λέει νοήσετε λόγους φρονήσεως. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι θα πρέπει λέει Πέρα από ότι άκουσες, πέρα από ότι πρέπει να παιδαγωγηθείς, εδώ πρέπει να μάθεις και να διακρίνεις. Θα ακούσεις εδώ. Έχεις αυτό που σου είπε ο κόσμος, που το βάσταγες μια ζωή. Πρέπει εδώ τώρα να διακρίνεις. Και να αποφασίσεις ένα από τα δυο να το πετάξεις. Δεν γίνεται διαφορετικά. Εδώ θα σου παρουσιάζεται ο λόγος του Θεού Μέχρι σήμερα είχες το λόγο του κόσμου και σε κατήφθηνε Πρέπει λοιπόν να καταλάβεις και να διακρίνεις και να αποβάλεις και να κρατήσεις αυτό το οποίο πρέπει Γι' αυτό το λόγο σου παραθέτει ο Δαβίδ την σοφία αυτή του Θεού για να καταλάβεις από μόνο σου δηλαδή την ανάγκη ότι κάποια πράγματα στη ζωή μας πρέπει να αλλάζουν αδελφοί μου. Γιατί σα είπα ήρθες εδώ, δεν σε ωφελεί. Μην αυταπατάστε. Ήρθες εδώ, δεν φτάνει. Ήρθες εδώ, δεν αρκεί. Ούτε αρκεί το ότι άκουσες. Εκείνο που θέλει ο Κύριος είναι νοήσετε λόγους χρονήσεως, να διακρίνεις πλέον ποιο είναι το καλό που πρέπει να το κρατήσω και ποιο είναι το άσχημο που πρέπει να το πετάξω. Διότι άμα έτσι έλεγε ο αίμιστος ο διδασκαλός μας, μπαίνουμε λέει μαύροι και βγαίνουμε πίσω. Μαίνουμε μαύροι και βγαίνουμε κοράκια. Ποια είναι η ωφέλεια? Τίποτα. Σκοπός εδώ είναι, όταν θα πάρεις το βιβλίο αυτό της Αγίας Γραφής, λέει ο προφήτης Σολομών, και αρχίσεις να διαβάζεις, ταυτόχρονα να παίρνεις και τις αποφάσεις σου και να λε εδώ η λάθος, εδώ απαιτείται διόρθωση. Συνεχίζω Ο σκοπός του βιβλίου δεν τελείωσε Συνεχίζει ο προφήτης Δεν ξαστέτε Στροφάς λόγων Αυτά λέει που θα ακούσεις Άλλος λόγος Να δεις τη σημαίνη σοφία του Θεού Να ξέρεις Αυτά που θα ακούσεις να μείνεσαι σε αυτούς που θα έχουν στο σπιτάκι σου και θα σου πούν μωρέ κυραγιώτα, μωρέ κυραλένη εσύ νέα γυναίκα, ακόμα άφησε τα μαλλιά σου να σπρίσουν Μωρέ άσχα, βάζε τα καημένη Βάζε Εσύ νέα κοπελίτσα, κυκλοφοράς ακόμα με φούστα Δεν βάζεις ένα παντελονάκι δεν στέτε στροφά λόγων. Να περιμένεις λέει την επίθεση. Αυτό σημαίνει στροφά λόγων. η διεστραμμένοι λόγοι αυτή που έρχονται στο σπίτι σου. Μπορεί να είναι του άντρα σου, μπορεί να είναι του γείτονα, μπορεί να είναι του μπάρμπα, μπορεί να είναι του θείου, μπορεί να είναι της αδέρφης, μπορεί να είναι της κουνιάδος, μπορεί να είναι της πεφεράς. Είναι... Όταν παθεί ο λόγος αυτός στο σπίτι σου, να ξέρεις να τον αποκρούσεις Γι αυτό σε διδάσκει η Αγία Γραφή όχι να κάτσεις με σταυρωμένα τα χεράκια και να πεις ε ναι έτσι είναι όπως τα λες τί να κάνουμε ε παιδάκι είναι το εκεί όπως θέλει ο κόσμος τώρα δε ξαστέται στροφάς λόγων ο σκοπός του βιβλίου αυτού που θα ερμηνεύσουμε είναι για να ξέρεις να αμήνεσαι Να ξέρεις Να απαντάς Στις επιθέσεις που σου κάνουνε, Όχι να κάθεσαι με σταυρωμένα τα χέρια Να μην γελάει Ο εχτρός εις βάρο σου Να μην γελάει ο χιλιαστής Που έρχεται στην πόρτα σου Και σου βαράει την πόρτα Και σου λέει Και σε στριμώχνει και δεν ξέρεις τι να το απαντήσεις ναι, ναι, ε, δίκιο σάχι ο άνθρωπος, ναι, έτσι είναι. Εδώ λοιπόν, η αλήθεια του Κυρίου, η σοφία του Αγίου Πνεύματος, καταγράφηκε για να ξέρω να απαντάω, όχι να κάνουμε στα σταυρομένα τα χέρια μου. Και μάλιστα ξέρετε τι συμβαίνει, τι λέει παρακάτω, εδώ κάνει εντύπωση. Είναι οι στροφέ λόγων. Δεν ξασθέτε στροφάς λόγων. Είναι τα λόγια εκείνα που πολλέ φορέ σου τα παίρνουν και μορφωμένοι άνθρωποι. Μορφωμένοι άνθρωποι. Που εκμεταλλεύονται την άγνοιά σου, εκμεταλλεύονται την πιθανόν την αγραμματοσύνη σου, την ολιγογραμματοσύνη σου και έρχονται και σου λέει: Τι μου κάνει το δάσκαλο, εσύ. Δεν ξέρω εγώ. Εγώ που είμαι μορφωμένος, εγώ που πήγα στα πανεπιστήμια, ξέρεις εσύ περισσότερα από μένα. Μπορεί να έχει σοφία του κόσμου, δεν έχει σοφία του Θεού. Για <Κι> τη σοφία ο Θεός, είδατε τι λέει και στου χαιρετισμού. Θυμάστε. Χαίρε <Κιέρε>, τεχνολόγου, αλόγου ελέγχουσα. Χαίρε ότι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιητές. Χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δινοί συζητητε Η σοφία του Θεού μοραίνει, τους κάνει βλάκες. Δεν ξέρω τι λένε οι μορφωμένοι του κόσμου. Επομένως μη τους φοβάσαι, μη πομπλάρεις, μπροστά σε αυτούς που σου παρουσιάζουν τον Πολύξερο για σένα πολύξερο είναι ο Κύριος που τα ξέρει όλα και στα διδάσκει όλα και δεν έχεις να φοβητείς κανέναν από τα αυτούς όταν ακούς και σου λένε χαζομάρες και βλακίε και πράγματα ανυπόστατα Νοήσετε δικαιοσύνην αληθή και κρίμα κατευθύνια να καταλάβει λέει πάλι γιατί μας δείχνει, γιατί μας δίνει το νόμο γιατί μας δίνει τις παρεμίες των Σολομών για να καταλάβουμε ποια είναι η αληθινή δικαιοσύνη ποια είναι η αληθινή δικαιοσύνη να πάω στο δικαστήριο να απολαμήσω το Ευαγγέλιο και να πει ο δικαστής επάνω ότι έχω το δίκιο και να πάω να με το γείτονα για ένα μέτρο χώμα αυτή είναι η δικαιοσύνη αληθής όχι αδερφοί μου η αληθής δικαιοσύνη είναι η δικαιοσύνη εκείνη του Θεού που είπε μακάρι οι δε διωγμένοι ένεκεν δικαιοσύνης ότι αυτόν είναι η βασίλεια του ουρανών Δικαιοσύνη για το Θεό είναι το να υφίστασε την αδικία εδώ στους ανθρώπους. Δικαιοσύνη του Θεού είναι εδώ να ξέρεις να υφίστασε πάθη και οδύνες και κατατρεγμούς και διωγμούς από τους ανθρώπους. Αυτή είναι η αληθής δικαιοσύνη. Σταματάμε εδώ. Ερμηνεύσαμε τρεις τείχους είδαμε λίγα δεν έχουμε φτάσει εγώ δεν τελειώσαμε έχει και άλλους σκοπούς το Εμπαγκέ. εδώ το βιβλίο αυτό των παροιμιών τους οποίους εάν θέλει ο Θεός θα τους δούμε στο επόμενο μάθημα. σας δίνω ένα δεκάλεπτο για τις ερωτήσεις που ενδεχομένως θέλετε να κάνετε σας είπα προχτές ότι θα έχετε σε κάθε μάθημα ένα δεκάλεπτο για ό,τι ερωτήσεις θέλετε να κάνετε. Γι' αυτό το λέω και για την κυρία που προηγμένως με διέκοψε, ό,τι ερωτήσεις έχετε θα τις κρατάτε, στο τέλος θα έχετε πάντα ένα δεκάλεπτο για να ερωτάτε ό,τι και όσα θέλετε, είτε εντός θέματος είτε εκτός θέματος. Σας ακούω λοιπόν. Μάλιστα. Άσχετο, δεν μας πειράζει, ας είναι άσχετο από το μάθημα. Δυνατά να πούνε και οι πείσοι. στο και ο και που λέω ότι το Αποστολική εκεί είδατε. Και την εγώ από μια φίλη που έλεγχε την τελευταία μου κεραφή με αυτόν τον και έτσι όλα έξινε, τη μετάφραση, όσοι μετάφραση, όσοι μετάφραση. Και τι καλύτερα, όλη μου το πιο, που είναι την καινούρια, γιατί και όλοι γιατί και μπορείς, για γαλακή, τότε, τότε, τότε, και δηλαδή, και Βεδράξη, επανάμνης, φορότατο και τη διάφορα δεν μου γέμψε Και όταν το είδα, τη λέω μόνο το, έσκησε, το όλη η το ο Πολιτής. Καλά, καλά λέω, ζωή. Στο άνθρωπο. Και του είπα έτσι, μου λέει πάτησε το, όμως, το <συσίλου> μετά, Με μετά, επειδή χοντρικά κατάλαβα ποια είναι η απορία σας και ποιο είναι το ερωτημά σα. Επειδή και κάποιος άλλος κύριος προηγουμένως μου έφερε μία Παλαιά Διαθήκη, η οποία εδώ αν ανοίξετε μπροστά γράφει «βιβλική εταιρεία». Αυτό είναι υποκτόν. Αυτή η εταιρεία είναι υποκτή. Δεν είναι σημερινό αυτό που σας λέγω Έχει από χρόνια αυτή η εταιρεία που εκδίδει την Αγία Γραφή Αλλά είναι υποκτή Όπως επίσης ο κύριο Γεράσιμος έχει κάνει ε, επισταμένη έρευνα πάνω στην Αγία Γραφή Όπως επίσης θα αποφύγετε να πάρετε την Αγία Γραφή μόνο με ερμηνεία θα έχετε πάντα και το κείμενο για να μπορείτε να αντιπαραβάλλετε. Διότι μόνο η ερμηνεία, που ξέρω εγώ τι λέει το κείμενο, το θυμάμαι το κείμενο. Πάντα θα έχετε και το κείμενο και την ερμηνεία. Γιατί κάποιοι για εξοικονόμηση χώρου δίθεν έχουν βγάλει τώρα την Αγία Γραφή μόνο σε ερμηνεία. Αλλά δεν ξέρω εγώ ποιο είναι το κείμενο. Δεν ξέρω ποιο αυθαιρεσίες έχουν γίνει. Δεν ξέρω τι παρεμβολέ έχουν κάνει. Γι' αυτόν ακριβώ το λόγο και πάλι θα σα συστήσω, όπω το είπα και την περασμένη, ε, το περασμένο Σάββατο, Σας συνιστώ ή την έκδοση αυτή που είπατε, την πεντάτομη που έχει το βιβλιοπολίων τη ζωή, ή την έκδοση αυτή που κρατώ στα χέρια μου, που είναι ένα από του 20 τόμου, είναι μια 20 άτομη έκδοση που έγινε πρόσφατα πριν από 2-3 χρόνια, την οποία έχει όσο πήρα. Αυτέ οι δύο εκδόσεις κατά τη γνώμη μου είναι οι πλέον άρτιες και οι πλέον σωστές. Υπάνω. Άλλος. Οπότε, Ορίστε. Παρακαλώ. Επειδή ελέγχθηκε παλαιότερα και ότι και λέει ένας δρασκός ο οποίος είναι μάλλον από αυτές τις ονόματες να μείνουμε λέει αγκυβέρνητη, αναγκή, με πρέπει να εκλέξουμε Να απαντήσω εγώ δεν είμαι αυτής της απόψεως <συσχελίου> και για να γίνω σαφής θα πω το εξής κυριολεκτικά απάνω σε αυτό που είπατε αν και δεν συμφωνώ και με την όλη τοποθέτηση αλλά προτιμώ την αναρχία από να με κυβερνούν οι άθεοι και η άπιστοι. Σαφέ. Προτιμώ την αναρχία από την απιστία και την ατεία. Προσωπική μου εκτίμηση αυτή, έτσι. Δικαιωμά του ο καθένας να έχει τις δικές του απόψεις. Αλλά θα πω και κάτι άλλο. μη στενοχωρήστε. Δεν υπάρχει περίπτωση να μείνουμε ακυβέρνητο. Ούτως η μας κυβερνάει η αμερική. Μα κυβερνάει η Αμερική, τι στενοχωριέστε. Έχουμε τον μεγάλο μπαμπά που λέγεται κύριος Μπούς και μα κατευθύνει από εκεί όλα τα πάντα. Μήπω νομίζετε ότι εκλέγουμε κυβέρνηση, Μα το λένε οι ίδιοι. Συγγνώμη, το λένε οι ίδιοι. Βγήκαν στην τηλεόραση και πρόσφατα και παλαιότερα. Παρακαλώ. Δεν λέω αστεία πράγματα, ούτε υπερβολέ. Λέω συγκεκριμένα πράγματα. εβγήκαν στην τηλεόραση συγκεκριμένοι άνθρωποι που μπορώ να πω και τα όνοματά του και μα είπαν το εξή. Καταλάβετε το. Δεν υπάρχουν κυβερνήσεις. Επάρχουσε έχουμε. Ξέρετε τι σημαίνει επάρχους. Όπως ήταν παλιά η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, που ήταν ένας αυτοκράτορας και όλος ο κόσμος είχε απλώς τους δοσμένους άρχοντες για να κυβερνάνε. Μην εξαπατάστε από τις εκλογές. Δεν εκλέγουμε άρχοντες τίποτα δεν εκλέγουμε όποιος και να βγει το δεξιός ή το αριστερός ή το μπλεο, το κόκκινο, το μαύρο, το άσπρο, ένα είναι ο κυβερνήτης mm -hmm. που λέγεται ο εκάστος ή Κλίντον λεγόταν παλιά σήμερα λέγεται ο πλανητάρχης, μπράβο, ο πλανητάρχης mm -hmm. απλά πράγματα mm -hmm. πιστέψατε εσεί ποτέ ότι έχουμε ανεξάρτητη κυβέρνηση ξεχάσατε τα ήμια mm -hmm. ξεχάσατε ποιο έδωσε εντολή τότε Ποιος επενέβαινε εδώ, ποιος έριξε μπόπες στη Σερβία, ποιος απειλεί να ρίξει μπόπες στο Ιράκ τώρα, ποιος. Ο πλανητάρχης, ο μεγάλος, αυτός που θέλει να έχει το δακτυλό του, όπου θέλει αυτό; Ακριβώς. Και ο κάθε χριστιανός, έτσι αισθάνομαι εγώ, πρέπει να έχει αυτή την ευαισθησία, τουλάχιστον να μην μαγαρίζει τα χέρια του, με μια ψήφο που θα πάει οπωσδήποτε σε κάποιον αρνητή και αντίχριστο. Καθαρά πράγματα. Λοιπόν, άλλο. Βλέπω, σωτήθηκαν οι απορίες, δεν έχετε. Ετοιμάστε από το σπίτι σας και πάλι σας το λέω να ετοιμάζετε απορίες, ούτως ώστε να έχετε και το χρόνο σας εδώ, ο καθένας να λέει την απορία του.